έξω 6.14 Η σωτηρία του χριστιανού εκπίστεως και κατά την Παλαιάν διαθήκην 6. Καθώς και ο Αβραάμ επίστευσε στον τον Θεόν και ελογαριάστη Αυτόν η πίστη αυτή, έτσι ώστε ο Θεός να τον δοκιμάσει. 7. Συνεπώς, μάθετε και γνωρίζετε ότι όχι εκείνοι που τηρούν τον νόμο, αλλά όσοι κυριαρχούνται από την πίστη, αυτή είναι τέκνα του Αβραάμ 8. Επειδή δε η Γραφή προείδεν ότι διαμέσω τη της πίστεως μέλη να δικαιώσει τους εθνικούς ο Θεός, προανήκειλε το χαρμόσυμον μήνυμα εις τον Αβραάμ ότι θα ευλογηθούν δια Σου, όχι μόνον εν έθνος, το των Ιουδαϊκών, αλλά όλα τα έθνη. 9. Διαναλέγει δε ο Θεός ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του Αβραάμ, σημαίνει ότι δεν λογαριάζεται διόλου η σαρκική συγκένεια. Αλλά όσοι πιστεύουν εις οποιονδήποτε έθνος και να αν ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ ο οποίος εξιώθη της ευλογίας διότι επίστευσε. 10. Μόνον δέδια της πίστεως δίδονται οι ευλογίε, διότι όσοι βασίζονται στα έργα του νόμου διατελούν υποκατάραν διότι έχει γραφείς αυτών των νόμων. Είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός εις όλανε τα γραμμένα ή στο βιβλίο του νόμου, για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Έντεκα Ότι δεν δια του νόμου κανείς δεν λαμβάνει την δικαίωση ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι καθώς λέγει αυτός ο νόμος, ο δίκαιος θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. 12. Ο νόμος όμως την δικαίωση που υπόσχεται δεν την βασίζει επί της πίστεως αλλά καθώς λέγεται εις το λεβιτικόν εκείνος που επίησε και τήρησεν αυτά, δηλαδή τα προστάγματα του νόμου θα ζήσει δι' αυτόν: Ποιος όμως τα ετήρησεν όλα? Κανείς. Όλοι λοιπόν παραβάτε του νόμου διατελούμενοι ποκατάραν. 13. Από την κατάραδε αυτήν του νόμου μας εξηγόρασε ο Χριστό. Και ω λίτρα για την εξαγορά μα αυτήν κατέβαλε το ότι έγινε χάρη νυμών καταραμένο. Και έγινε καταραμένο διότι εκρεμάστη στο σταυρόν. Είναι δε γραμμένον. Καταραμένο να είναι καθένα που κρέμεται και πεθαίνει επάνω εις το ξύλον. 14. Και έτσι έγινε ο Χριστό καταραμένο, δια να έλθει διαμέσου του Ιησού Χριστού ει του Εθνικού η ευλογία, την οποία ο Θεό υπεσχέθη στον Αβράμ, Διαναλάβομεν για της πίστεως το Άγιο Πνεύμα, την ανεκτίμητον αυτήν ευλογία που μας υπεσχέθει ο Θεός.